Φίλοι του Εξλίμπρι, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast μα. Σήμερα θα σα πω κάποια πράγματα και μετά θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που διαβάσαμε πρόσφατα, της, τον κρυφό πυρήνα των Ερυθρών Ταξιερχιών του Δημήτρη Μαμαλούκα από τι εκδόσει Κέδρος. Στην παρουσίαση του βιβλίου μα συντροφεύει μια πολύ καλή φίλη του Ex Libris η Sweet Jane Eyre, που την ξέρετε, ιό, από το, blog, το φιλικό μας blog που έχουμε πει, πει τόσο πολλά γι' αυτό, το Still Rive Αλλά περισσότερα γι' αυτά θα πούμε μετά μαζί με την ιό. Θα ήθελα να ξεκινήσω με δυο πραγματάκια τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να ξέρετε. Πρώτο είναι ότι πλέον το podcast του X Libris θα το βρίσκεται και στο Mixcloud και το δεύτερο και πιο σημαντικότερο, αποφάσισα και εγώ να εκτεθώ στο κοινό και να εκτεθώ όχι κάνοντας μία εκπομπή ε, όπως αυτή για βιβλία, να εκτεθώ με έναν άλλο τρόπο. Ε, αποφάσισα να μοιραστώ με σας με το ευρύ κοινό, κάποιες ιστορίες, κάποιες μικρές προς το παρόν ιστορίες, οποίες είχα μέσα μου και αποφάσισα να τις βάλω και στο χαρτί πιο σωστά στον υπολογιστή εκεί που γράφουν οι περισσότεροι πλέον. Ε, επομένως, χρητολογώντας να πω ότι όποιον συγγραφέα έχω ταλαιπωρήσει μέσω της εκπομπής η ευκαιρία να πάρει το αίμα του πίσω και να μου κάνει όση κριτική θέλει. Ε, βασικά, ε, όποιος ανακατεύεται... Με τα βιβλία που γνωρίζει συγγραφεί ε, ανθρώπου του χώρο του βιβλίου, λίγο πολύ θα παρακινηθεί, πιστεύω και εγώ να γράψει κάτι και έτσι ε, πριν από λίγο καιρό ε, η μια πολύ ε, καλή, οφείλω να πω, ε, συντακτική ομάδα, μια, ε, σε έχω μείνει στα blog, μια πολύ καλή ομάδα. Ε, ανθρώπων που ειδικεύεται στην επιμελία, στη δημιουργική γραφή ε, και γενικότερα στην ε, επεξεργασία κειμένου, ε, δέχθηκε να δει τις ιστορίες μου, να τις επιμεληθεί και να τους δώσει μια ευκαιρία να φτάσουν το ευρύτερο κοινό μέσα από το blog τους. Το blog τους δεν είναι ε, κάποιο άλλο από το πιστεύω αρκετά γνωστό «Moonlight Tales». Υπό το σελινόφως θα μπορούσαμε να πούμε. και έτσι ξεκινήσαμε μια συνεργασία με την ε, ομάδα αυτή και ευελπιστώ ότι θα πάει καλά. Ήδη έχει ανέβει το πρώτο κεφάλαιο από τις ιστορίες. Ε, θα είναι μια μικρή ανθολογία στην αρχή για να δούμε και εγώ αν μπορώ να τα επεξέλθω στις απαιτήσεις της εγγραφής δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο έτσι όταν θες να το κάνεις σωστά βέβαια και να μην κάνει προχειροδουλειάς. Αλλά για να δούμε αν το κοινό έχει ενδιαφέρον για τέτοιου είδους α, απλές κατά την ταπεινή μου άποψη τι και δεστικές θέλω να πιστεύω ιστορίες. Αυτό βέβαια ο χρόνος θα το δείξει και τις ιστορίες μου αλλά και μια ευρή ιστοριών, Πολλέ από αυτές πάρα πολύ προσεγμένε, που κάποιοι που έχουν δώσει, που έχουν βρεθεί συγγραφεί του να εκδίδουν, να τι εκδίδουν και όλες κανονικά σε βιβλίο, θα βρείτε σε αυτό το blog και πιστέψτε με έχει ιστορίε για όλα τα γκούστα, θα λέγαμε. Το σύνδεσμο θα τον έχετε, θα τον δημοσιεύσουμε γι' αυτόν, Moonlight Tales, και υπάρχει και η σχετική ομάδα στο Facebook όπου μπορείτε να του ακολουθήσετε και εκεί. Εγώ να ευχαριστήσω την ομάδα αυτή για μία ακόμη φορά και φυσικά περισσότερο για το Moulay Tales και τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί θα πούμε σε κάποιο από τα επόμενα ex -libris. Και αν τύχει να διαβάσετε τις ιστορίες μου και αφήστε μας ε, και ένα σχόλιο για να ξέρω αν σας άρεσαν ή δεν σας άρεσαν και πρέπει να σταματήσω να ταλαιπωρώ το αναγνωστικό κοινό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα κομμάτι και να πάμε στη συζήτησή μας με την ιό. Φίλε και φίλοι του Εξλίμπρι, σήμερα θα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μα σε αυτή την παρουσίαση βιβλίου η Ιω. Η φίλη μα από το Still RibGhost, το φιλικό μα blog για το οποίο τόσε φορέ σα έχω πει. Φανατική αναγνώστρια και αυτή και blogger, έχει μαζέψει και μια υπέροχη ομάδα από άλλε κοπέλε και γράφουν μαζί αυτό το πολύ όμορφο blog. Ιω, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλου βρίσκομαι στο Εκτλίδρυ. Το συζητήσαμε τόσο καιρό και με ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Κι εγώ χαίρομαι και σε ευχαριστώ που δέχτηκε να αφενός με, να το διαβάσουμε παρέα το βιβλίο. Κάναμε ενό είδου συνανάγνωση, αγαπητοί ακροατέ. Και φατερουδέ που δέχτηκε να μιλήσουμε για αυτό. Αλλήμον, μόνο. Ε, ήθελα κι εγώ να το διαβάσω. Και τώρα ειδικά με σένα μετά το φαντάστικο, αφού πήραμε έτσι, μια καλή αρχή. Είπαμε να το διαβάσουμε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ε, να πω καταρχάς ότι εκείνο που με τρόμαζε στην αρχή εμένα προσωπικά ήταν το μέγεθος του βιβλίου. 530-550 σελίδες περίπου. Ναι, ήταν πολύ μεγάλο, αλλά διαβάζετε απνευτεί. Ναι. Ε, πόσο από μια εβδομάδα το κάναμε λιγότερο. Ε, πέντε μέρε. Πέντε, πέντε μέρες. μέρες, ναι. Πέντε μέρε. Από Δευτέρα σε Παρασκευή το είχαμε τελειώσει. Κυλάει, κυλάει ο λόγος του Μαμαλούκα, αυτό πρέπει να το, το αναγνωρίσω. Και θυμάμαι ότι ήμασταν σχετικά κοντά στι σελίδε μέχρι την Δετάρτη και ξαφνικά πέμπτη έχετε φτάσει ε, 450 και σκέφταμε πώς θα τα καταφέρω, είμαι ακόμα στις 250% και όντως το κατάφερα. Ναι, ήτανε... Από ένα σημείο και μετά ε, επιταχύνθηκε τόσο η δράση που... Ε, ε, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, που λέμε με τον αγγλικό όρο page turner από ένα σημείο και μετά. Αυτός ο ωραίοτατος που κυριαρχεί στο Google. <laughs> Πράγματι, γιατί μην ξεχνάτε ότι τόσο εγώ όσο και Εγώ από εδώ είμαστε και στο Goodreads, μπορείτε να μας α, βρείτε ιό είναι με το Sweet Jane Eyre, έτσι, το γνωστό και σε λίγο, πως πάμε, διάσημο ψευδόνιμο που έχει στο ίντερνετ ε, Sweet Jane στο Goodreads, Sweet Jane Eyre στο Instagram, ναι ε, Ναι, Στα... ναι ξέχασα, ξέχασα να πω ότι είσαι και Instagram, έτσι, είναι; ε, Αλλά απέχω το book Instagrammer, οπότε... Δεν νομίζω ότι... Ε, εντάξει. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα και συνέχεια, έτσι. Μόνο. Ε μόνο. Φαντάζομαι ότι όποιος θέλει, ψάχνει και βρίσκει ειδικά τώρα με το δίκτυο ε, του book October. Ε, έχουν βγει πολλά διαμάδια. Ε, πράγματι, πράγματι και βέβαια στο Booktober συμμετέχω με ελάχιστη συμμετείχα μάλλον γιατί τελείωσε, υποκληρώθηκε με ελάχιστες συμμετοχές γιατί είχα πάρα πολλή δουλειά αυτό το μήνα και κάτι έπρεπε να μείνει στην άκρη δυστυχώς. Ναι, ναι. Ε, αυτό είναι το κακό ότι τα καθημερινά project σημείθως εκτοπίζονται. Ναι. Πάμε όμως στο βιβλίο μας, γιατί εντάξει κάποια άλλη στιγμή σε κάποιο άλλο εξυλίμπριση θα μιλήσουμε γενικά για το blog και για τα υπόλοιπα. Ματά να επικεντρωθούμε λίγο στο γκριφό πυρήνα των ερυθρών ταξιαρχιών. Ναι. Βαρύγδοπος τίτλο, ε. τίτλο, μεγάλο, μεγάλος, για ένα μεγάλο βιβλίο που διαβάζεται μέσα σε... Βέβαια, το καλό για μένα είναι ότι μη σα τρομάζει ο τίτλο, αγαπητοί ακροατέ. Ε, δεν είναι πολιτικού περιεχομένου. Είναι αστυνομικό το μυθιστόρημα. Έτσι το ξεκαθαρίζουμε. Μην ε, το αποφύγετε με τη σκεπτικό, θα αρχίσει μέσα τι πολιτικέ αναλύσει για τι αριστερέ στα ξεριά. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. σχέση. ίσα, ίσα ε, που απλά δίνει μια νότα εκείνη τη εποχή και τίποτα παραπάνω. Έτσι, δι, δίνει το άρωμα. Ένα άρωμα. Μπράβο, άρωμα. Τη εποχή. Να νιώσουμε λίγο πώ ήταν εκείνη την εποχή, χωρί να πολιτικολογία έτσι, χωρί να ε, κάνει ανάλυση. Είναι καθαρό αστυνομικό, θα έλεγα εγώ. Ναι, βέβαια και έχει και τον νόσομο απλά τη εποχή. Έτσι. Ε, ο μόνο τίτλο. Μόνο τίτλο, μόνο τίτλου. Μέσα τρομάζει λοιπόν. Ε, και σε αυτό το βιβλίο βρίσκουμε και δύο παλιού μαζόρημου. Ε, έτσι δεν είναι. Ε, βέβαια, βρίσκουμε τα παιδιά από τη χαμένη βιβλιοθήκη του Δημήτρου Μόστρα. Του ίδιου συγγραφέα, φυσικά, έτσι. <laughs> με, με άλλο εκδότη, βέβαια. Εκείνο ήταν η Καστανιώτης, αυτό είναι ψυχογιός. Εντάξει. Αυτό είναι Κέδρας. Αυτό είναι... <laughs> Λάθος, χίλια συγγνώμη από τις εκδόες Κέδρας. Ναι, είναι εκδόες Κέδρας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλους τους αγαπάμε, τους εκδότες, αρκεί να βγάζουν καλά βιβλία. Και πού ξέρει πιθανόν το επόμενο να είναι στον ψυχογιό. Ε, ναι, πράγματι. Έτσι όπω το πάμε, γιατί όχι. Ναι, ναι. Τον ήταν με τα γνωστά παιδιά, τον Νικόλα Μιλάνο, που μας είχε απασχολήσει με την ωραία του βιβλιοθήκη στο προηγούμενο βιβλίο, και με τον Καμπριέλε Αμπιάτη. Αμπιάτη. Εσείς το έχετε καλύτερα με τα Ιταλικά, ο οποίος είναι ε, φίλος του καρδιακός και ένα είδος ε, ιδιωτικού detective. Ναι. Ας πούμε. Έτσι, με, με ένα παρελθόν το οποίο λίγο πολύ αποκαλύπτεται, θα έλεγα, σε αυτό το βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Ε, ήταν το μεγάλο χαρτί, δηλαδή, του βιβλίου. Το, το παρελθόν, έτσι, το παρελθόν του Καμπριέλα Μπιάτι είναι η ε, μισή κινητήριο δύναμη, θα λέγαμε, της πλοκής του βιβλίου. Ακριβώς, πράγματι. Ε, okay. Για πες μου λίγο τώρα, ε, επί της... Α, α καταρχάς, επειδή είπαμε για τη βιβλιοθήκη... Να, τα βιβλία παίζουν και εδώ κεντρικό ρόλο από ό,τι παρατήρησα και στι ελεύθερε ταξιαρχίες Βέβαια, νομίζω ότι ο Μαμαλούκα έχει βρει τη χρυσή συνταγή, ε, το βιβλίο το οποίο κάνει ουσιαστικά αυτό στο βιβλίο πάντα πουλάει, μπορούμε αυτό να το κοιθούμε και με την τριλογία του θαφών. Ναι. Σωστό. Σωστό. Και ειδικά σε αυτή τη συγκεκριμένη έκδοση, όπου εντάξει. Ένα θάνατος γύρω από ένα βιβλίο, τόσο μυστήριο, ε, δεν μπορεί ο να γνώσει, να μην, το, να μην το πάρει, να μην το τσακάσει από το άφη. <laughs> Έτσι, σε ιντριγκάρι. Σε και ακολουθεί μια κλασική, θα έλεγα, συνταγή αστυνομικού μαμαλούκας. Δηλαδή, περίπου μέχρι, εκεί που λέγαμε μέχρι τη μέση, να το πω, ναι, περίπου μέχρι τη μέση, ε, οι έρευνες... Δεν θα σου πούμε βέβαια τι ακριβώ ερευνούν, γιατί αποκαλύψεις πλουκής δεν θα σας κάνουμε. Έτσι. Οι έρευνες πέφτουν στο κλασικό διέξοδο, λίγα στοιχεία και κάπου... Εγώ θα το πω ότι κάπου είχα αρχίσει να βαριέμαι. Δηλαδή, λέω, παιδιά, τι θα γίνει, τίποτα. Ναι, αναμασούσε ο, ο πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής, ναι. ναι. Έβρισκε τείχο από παντού, ένωση που χρειάστηκε, χρειάστηκε να κατέβει πολύ βαθιά μεσαφήγη. Ναι <laughs> <laughs> και ακριβώ μετά γίνεται μετά τα μισά του βιβλίου, εκεί που, λέ, που συνέχεια χτυπάει από τείχο σε τείχο και λέει τι θα γίνει τώρα παιδιά πώς θα το προχωρήσει γίνεται κάτι το οποίο είναι κατακλεισμιαίο και ξαφνικά όλα σαν αλλάζουν ταχύτητα έτσι Πράγματι και ουσιαστικά εκεί ξεκινάει και η δράση παρόλο που ο πρωταγωνιστής μας δεν είναι και πολύ ενεργητικός είναι μόνος του εκεί είναι που ξεκινάει η δράση όλη του πολιτικού. κειμένου με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, δεύτερα αγωνιστές. Mm -hmm. ε, πολύ σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι ο Μαμαλούκας ε, συνεχίζει τη συνταγή της βιβλιοθήκης. Ε, κάποια κεφέλα είναι γραμμένα σε τρίτο πρόσωπο και κάποια άλλα είναι σε πρώτο πρόσωπο. Έτσι, yeah. εγώ τουλάχιστον με ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο το βιβλίο, δίνει μια πολύ ξεχωριστή ε, νότα. Ε, και σαφώς... Αν το διαβάσετε, θα καταλάβετε. Τα κεφάλαια τα οποία είναι ενδεικτικό ο, ο αγαπημένος του δεν θα είχαν κυλήσει αν δεν ήταν σε πρώτο πρόσωπο. Ναι, γιατί δεν θα μπορούσε. Ε, αυτά που, που του συμβαίνουν, αυτά που κάνει, δεν θα μπορούσε να αποδοθούν καλά σε. Ναι, μόνο σε πρωτοπρόσωπο. πρόσωπο. θα δικούνταν πολύ, α πούμε. Θα δικούνταν πάρα πολύ. Θα δικούσαν να ήταν σε τρίτο πρόσωπο, αλλά δεν θα έχει ενδιαφέρον, θα το παρατούσε το βιβλίο. Ναι, ναι γιατί δεν, ναι, δεν θα είχε την... Ε, πώς να το πω... Την ένταση, θα είχα την ένταση πρώτα απ' όλα. Άχανε, θα χάνε, θα είχα πολύ. Όντως, χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό το σημείο. Ε, τώρα, τι άλλο να πούμε χωρίς να αποκαλύψουμε πολλά πράγματα από, τη, από την πλοκή. Μπορούμε να πούμε ότι... Ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν μιλάει, όπως είπαμε, πολιτικά, αλλά έχει πολύ ωραίες... Ε, ας πούμε μικρές λεπτομέρειες, μικρά δωράκια στον αναγνώστη από μια πολύ ιδιαίτερη εποχή της Γαλλίας ε, της Γαλλίας που <laughs> πάλι μιλάγα για το βοντλέρι σήμερα στη Σχολή. Uh. για την Ιταλία ο Μαρλούκας για ακόμα μια φορά όπως έχουμε πει και στη βιβλιοθήκη ε, φέρνει πάρα πολλές περιγραφές από την Ιταλία, από τη Ρώμη ε, βάζει τον αναγνώστη σε κλίμα να ακούσει μουσική από τη Ρώμη από εκείνη την εποχή Δημιουργεί πολύ ωραίες ατμόσφαιρες μιας, ας πούμε, χ, λες και μπαίνει σε χρονοκάψουλα είναι. Ειδικά και οι περιγραφές στο μαγαζί, αν το διαβάστε θα καταλάβετε ή όταν το διαβάζετε θα καταλάβετε. Ε, εντάξει, είναι πολύ ωραίε. Ναι, παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή. Σαν να βλέπεις, σαν να βλέπεις ένα ντοκιμαντέρ, θα έλεγα, μου θυμίσεις, ώρες-ώρες. Σαν ένα ντοκιμαντέρ ή σαν, μια, σαν παλιά η Ελληνική, παλιά Ελληνική α, καλά την έκανα κι εγώ, σαν παλια η ελληνικη ηταλική ταινία. Παλιά Ιταλική ταινία, ναι, ναι, ναι. έχει δίκαιο, είσαι πολύ εύστοχος. <laughs> Ευχαριστώ. Ε, να πούμε βέβαια ότι ε, έχει, ε, έχει την απαραίτητη δόση από, από έρωτα το βιβλίο, έτσι. Ε, και η χαμένη βιβλιοθήκη ε, Βέβαια, ε, μια διαφορά... Που, εντάξει, εγώ θα την πω, δεν ξέρω αν... η αίσθηση που μ' άφησε εμένα είναι ότι στη χαμένη βιβλιοθήκη ήταν πιο έντονο το ερωτικό στοιχείο, ενώ εδώ είναι πιο έντονο το σεξουαλικό στοιχείο. Ναι. Ε, δεν ξέρω, έχει να κάνει δεδάχεια με την ηλικία, του όσο Ναι. Έχει την ηλικία. Δεν ξέρει αν αρέσει ή δεν αρέσει. Είναι αυτό το μετέχνιο της ηλικίας του χρόνου, οπότε ρίχνει ουσιαστικά άδεια για να πιάσει γεμάτα. Τα καταφέρνει πολλές φορές. Ναι. Ναι. Και όχι πάντοτε. Ναι. Και, μου άρεσε, α, και μου άρεσε και αυτό ότι ε, δεν τους ηρωπεί τους πρωταγωνιστές του ο Μαμαλούκας. αυτό είναι σίγουρα. Δεν τους ηρωπεί καθόλου. Ήσα ίσα τους... Α, ε, τους... <laughs> Πώς να το πω. Βγάζει και τον κακό του σε αυτό να το πω έτσι. Πολύ κακό Έτσι. Τους ταπεινώνει Τους ταπεινώνει, τους κάνει να είναι αντιπαθείς Ναι, σε ορισμένα σημεία Στο όλο δράμα τους συμπαθεί, συνεχίζει να τους συμπαθείς καταλαβαίνει δηλαδή γιατί ρίχτηκαν σε αυτό το επίπεδο ναι, μπορείς, δηλαδή, το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστη να μπορεί να ταυτιστεί γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι μα έχουμε γίνει κακοί σε κάποια φάση τη ζωή μα ή μικροπρεπή ή οτιδήποτε. Όποιο δεν έχει γίνει, εντάξει, τι ε, να πω, αγαπητοί ακροατέ, ο Αναμάρτητο, ξέρετε. Ελπίζω να μην έχει γίνει κανένα, ειδικά που το κρατήσει από εμά, σαν το Μιλάνο. Εντάξει. Άλλο, <laughs> όλο το πακέτο ελπίζω ότι δεν το έχουμε, αλλά. <ε, ο καθένας μας κάτι, κάτι κακό έχει κάνει, να το πω έτσι. Έχει κάνει πράγματα για τα οποία δεν είναι και πολύ περήφανος. Πράγματι. <πράγματι> να πούμε επίσης ότι δεν κάνει κανένα spoiler για τη βιβλιοθήκη. Α, δηλαδή, ναι, ναι, πράβο. Δηλαδή, το βιβλίο, είστε ελέγχτε να διαβάσετε μετά τη βιβλιοθήκη του Μόστρα και μια χαρά. Ναι, ναι. Ε, μπορείτε να τα διαβάσετε με οποιαδήποτε ε, σειρά. Βέβαια, αν έχετε διαβάσει την του... πρώτη τη βιβλιοθήκη του Μόστρα, θα ευχαριστήσετε καλύτερα τον γρυφό Πυρίνα, γιατί όπω και εγώ, α πούμε, όπω το διαβάζω και φαντάζομαι κι εσύ, θεώρησε και λε: Α, τη θυμάμαι εκείνη τη σκηνή, θυμάμαι εκείνο το περιστατικό. Ναι, ε, ναι, αλλά αν κάποιο δεν το έχει βρει, γιατί νομίζω ότι ο, δεν έχει εξαντληθεί, αλλά δεν είναι και πολύ. Ε, ε... Θέλει λίγο ψάξιμο είναι στη μου. Ναι, λίγο ψάξιμο, ε, μπορεί να το διαβάσει και με την ανάπω φορά, δεν υπάρχει το όπημα. Mm -hmm. Ναι, ναι, τα όχι και... Το είναι το ίδιο και, στις, και στα δύο βιβλία. Ε, στον ερυθρό πυρήνα ευχαριστίασε περισσότερο η αλήθεια είναι την ιστορία γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη η έκταση. Βέβαια. Την αναπτύσσει, έχει χώρο να την αναπτύξει, ενώ η βιβλιοθήκη είναι το μισό. Το, το μισό. μισό, ναι, ναι. Είναι το φοβική βιβλιοθήκη. Mm. Ο αριθρός πυρήνα είναι και πιο μεγάλο σε έκταση και έχει περισσότερους πρωταγωμιστές και ε, mm -hmm. πιάνει κάποια θέματα λίγο περισσότερο. Ναι. Και... Επεκτείνεται, ίδια... επεκτείνεται. Ναι, κοίτα μου. Όχι λέω ότι επεκτείνεται σε περισσότερα θέματα, δηλαδή δεν μένει στενά ε, να παρακολουθεί την πλουκή. Έχει όλες αυτές τις ώρες ε, περιγραφές από την Ιταλία που λέγαμε. Ε, ε, έχει χώρο να βάλει πολλά πράγματα μέσα. Ε, μου άρεσε και πάρα πολύ πως ανέπτυξε το χαρακτήρα της μάνας. Ναι, ε, δηλαδή ε, σιγά σιγά αρχίζεις στη... και τις συμπαθεί να... σίγουρα τις συμπαθεί, αλλά ε, ξεφέρει, δεν τη συμπαθεί μόνο για το δράμα της, να το πω έτσι. Ναι, να τις συμπονάς. Ε, και άσχετα εντελώς, mm -hmm. ε, μπορείτε να το κόψετε στο μοντάζ, το πιάβαζα περίπου την περίοδο που είχε χαθεί το παιδί. Ε, Γιάννη Γιώργος πώ το λένε. Α, και, ναι. ναι. Η μητέρα του είχε κάνει δήλωση στα κανάλια και έβγαινε στα, στα εκπομπέ και τα λοιπά, αναζητώντα το παιδί τη και σκεφτόμουν ότι κοίταξε να δεις. Δεν είναι πολύ μακριά η λογοτεχνία τη είναι θλιβερό. Ε, ναι, η, η ζωή είναι έμπνευση για τη λογοτεχνία και ε, όλα αυτά που γράφουν οι λογοτέχνε. Δυστυχώ ε, μου και στον πραγματικό κόσμο. Ναι. Α, και, τα, και οι περιπτώσει λογοκλοπή μπορεί ναι. να γίνει στον πραγματικό κόσμο, το οποίο θα μα απασχολήσει πολύ με στο βιβλίο, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Όχι, όχι, αλλά ναι, για εμά του βιβλιοφίλους είναι, είναι ένα θέμα, όπω και να το κάνουμε. Πράγμα. Ε, ένα βιβλίο δηλαδή ε, mm -hmm. από τον αναγνώστη, γιατί ο Μαμαλούκας είναι αναγνώστη και μάλιστα είναι και κριτικό λογοτεχνία, και για του αναγνώστε. Μου mm -hmm. Και μάλιστα, ναι. και μάλιστα για τους αναγνώστες οι οποίοι θέλουν ε, πώς να το πω ε, θέλουν να διασκεδάσουν πάνω απ' όλα με το βιβλίο ε, δεν είναι ακριβώς το βιβλίο που θα σε προβληματίσει αν και έχει πολλά να σκεφτείς δεν είναι το βιβλίο που θα ξέρεις που θα σε προβληματίσει που θα σε στενοχωρήσει που... όχι ό,τι θέλει να σου το στο δίνει ε, αν θέλει. Αν έχει τη διάθεση να το σκεφτεί να το σκεφτείς. Αν δεν αυτό θα το προσπαράσεις. Δεν θα σε, στενοχω... θα σε βάλει με το ζόρι να στενοχωρηθείς, να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι πράγματι. Ε, είναι πολύ ανάλαφρο. Mm -hmm. Και πολύ ανάλαφρο, δυσανάλογα με τον όγκο του. Ναι. Πράγματι. <laughs> ε, Μια πάρα πολύ ωραία εκδοσή από το κέντρο. Πολύ προσευμένη. Είναι πετυχημένη. Ε, ε, πολύ πετυχημένη. Εγώ το είχα συνέχεια μαζί μου και στα μέσα και σε ταξίδι που πήγα μέχρι το νησί, δεν χάλασε, δεν τζάκησε. Ε, είναι που... αξιολογότατο. Ναι, ναι, ναι, πολύ αξιολογή η έκδοση. Ε, όπως αντίστοιχα, βέβαια, είναι και με τη βιβλιοθήκη ε το διαχωρισμό. Ναι, να σου πω, η βιβλιοθήκη τι εποχές εκδόθηκε και τι εποχές εκδόθηκε αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <Σε> Όχι, <Σε> τώρα το συνειδητοποιώ και αυτό. Η βιβλιοθήκη και η βιβλιοθήκη έχει αντέξει, παρόλο που πολλά. Έτσι. Όχι, εντάξει, ο κέντρο κρατάει μια ποιότητα στι εκδοτέ, αυτό να το πούμε. Για πε μου, το τέλο πώ σου φάνηκε, ε, Το τέλο το τέλος μου φάνηκε κάπω βιαστικό. Έτσι θα το θέσω. Ε, αναζητούμε τέλο πάντων ένα χαρακτήρα 500 σελίδε και ξαφνικά γίνεται ένα μπαμ και αποκαλύπτονται τα πάντα σε 30 σελίδε ή και λιγότερο. Ε, εντάξει, εμένα αυτό. Δεν με ξένησε, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που περίμενα. Περίμενα να ήταν πολύ πιο ομαλή η μετάβαση προ το τέλο. Ναι. σω δεν, πώς... δεν ήθελε να το κάνει και αυτό ο συγγραφέα. σω το έκανε επίτηδε. Εμένα μου έδωσε την αίσθηση ε, αυτό που λέω εγώ. Διπλό τέλο. Ε, για να συνεχίσουν. Ναι. Κάτι, κάτι... Ε, καταρχάς, μπορεί να θέλει να συνεχίσει ε, δεύτερο, είναι διπλό τέλο γιατί εκεί που τελειώνει η ιστορία αφήνει και ένα κομματάκι που καλύπτεται το, το τέλο τουριστικό, εισαγωγικά τέλο του βιβλίου, έρχεται ε, όπω είπε εσύ 20-30 σελίδε ε, μετά. Και. Ε, εντάξει, είναι πρωτότυπο, δεν λέω τίποτα παραπάνω, είναι πρωτότυπο, αλλά ίσως εκεί ήθελε λίγο, λίγο περισσότερη έκταση, λίγο δουλειά παραπάνω, δεν ξέρω. Ήθελε να κόψει λίγο από κάποια προηγούμενα κεφάλαια. Mm -hmm. και να προσθέσεις αυτό, στη μετάβαση. Ναι, μπράβο, κα, κα, κάτι ήθελε, γιατί ε, το αδικεί λίγο, γιατί δεν έχει στη βιβλιοθήκη των 200 τόσων σελίδων εδώ πέρα, έχεις ένα βιβλίο 250 σελίδων και λες, μου κάτι παραπάνω, γιατί όντω, εγώ σαν πρωτοτυπία, στο τέλος, μου άρεσε. Μου θύμισε κάποιο άλλο, δεν θα το πω τώρα, γιατί θα είναι σαν να δίνω spoiler, κάποιο άλλο κλασικό ε, αστυνομικό. Πράγματι. Όχι. Ε, σίγουρα είναι αξιόλογο βιβλίο. Απλά η έκταση, η συνολική του έκταση σε σχέση με την έκταση του πέλους, είναι της ανάλογης και ξενίζει και τον ίδιο τον αναγνώστη. Mm -hmm. ε, Αυτό. Κατά τα άλλα, θα μπορούσε να είχε παίξει την τελική ιστορία, την τελική εξήγηση, πολύ, πολύ πιο... Διπλωματικά και σίγουρα να σου έδινε τροφή για τρίτο βιβλίο. Ναι. Ή θα μπορούσε, ναι, ή θα μπορούσε να το έχει τελειώσει στο, στο, στο τέλο Α, που λέω εγώ, και που τελειώνει, η κυρίω δράση. Θα μπορούσε να τελειώσει εκεί πέρα, ή όπω είπε, θα μπορούσε να το έχει δουλέψει λίγο περισσότερο, να το, ε, να το δώσει κάπω αλλιώ. Εν πάση ότι είναι κακό το τέλο, είναι πρωτότυπο, όπω είπα. Πεθαίνουμε λίγο, λίγο μεγαλύτερο, να το πέτσει, να εξηγείται καλύτερα, να δένει πιο όμορφο με το υπόλοιπο. Βέβαια. Εξάλλου, εγώ νομίζω ότι το δίδυμο Μιλάνο και Γκαμπριέλε θα μας, θα μας απασχολήσει στο μέλλον ξανά. Ναι, αυτή είναι και η δικιά μου αίσθηση. Τώρα πότε και πώς μένει να αποδειχθεί, όπως λέμε. Θα... Να δούμε. Γιατί αλήθεια είναι, διάβασα ότι ο ερτρός γραφόταν για πέντε ολόκληρα χρόνια. Ωχ, έχουμε μπροστά έχουμε. μας. Yeah. <laughs> yeah. Τουλάχιστον και δεις, ο δεν Ο Μαμαλούκης δεν του σκοτώνει όπως ο Μάρτιν, έτσι. Έχει το Εντάξει, Αν δεν πειράξουμε και λίγο το συγγραφέα του Game of Thrones, έτσι. Να, ποιον θα πειράξουμε. Παντού <laughs> κολλάει ο Μάρτιν, Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο, γιατί αν αρχίσουμε να λέμε τώρα, θα, σπουλε... θα αρχίσουμε και να σπουλεριάζουμε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι ανώδυνο να πούμε στου ε, αγροτέ αναγνωσ... μα, συγγνώμη, και αναγνώστε φυσικά. Ε, okay. Πιστεύω, okay. Ότι, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο κάποιο να το διαβάσει. Βέβαια, ε, είναι για ένα θέμα λίγο και το κόστο. Αν δικαιολογείται, είναι μεγάλο βιβλίο, είναι λίγο ακριβούτσικο. Ε, δεν ξέρω, δεν έχω κοιτάξει πρόσφατα τι τιμέ, έχει δει περίπου πόσο. Δεν έχω κοιτάξει, αλλά μπορώ να πω με μια επιφύλαξη ότι μετά τη δεύτερη ή τρίτη έκδοση μπορούν να το βρουν πιο φτηνά. Οπότε, ναι. λέω ε... μπορούν να το αγοράσουν σε 30% ή και 40% μειωμένη τιμή. Μειωμένη τιμή, από εκεί πέρα, ναι, είναι αυτό που λέμε εκεί, εκεί και αναξίζει, ναι. Σε αυτή τη τιμή, αν δηλαδή μειωθεί λίγο η τιμή από την αρχική, πιστεύω ότι θα είναι ένα Πολύ θέλεσμα για τα λεφτά του είναι ένα τιμίο βιβλίο έτσι δεν θα αισθανθείτε ότι πετάξετε τα λεφτά σα. Σύνοι ότι επειδή είναι πολύ ανθεκτικό βιβλίο μπορείτε να το δανείσετε να το χαρίσετε μετά κι εσείς με τη σειρά σα, έτσι Όπως κάναμε κι εμείς με το confiter Το confiter το οποίο το ταξίδι συνεχίζεται περιμένω έχω αγωνία για τον επόμενο προορισμό να δούμε που πήγε Ναι ε, να δούμε που πήγε Θα το συγκεντρώσουμε στο τέλο του χρόνου και θα πούμε και μερικά λογάκια στη λειτουργός για αυτό το βιβλίο. Έτσι θα ε, κάν... Και την ιστορία του. Έτσι, θα κάνουμε ένα μετα-review στο computer, ε, meta, -review, meta review στην ιδέα την οποία ακόμα δεν σε έχω ευχαριστήσει. Ε, όχι, εντάξει, δεν... μαζί την επεξεργαστήκαμε. Δεν την επεξεργαστήκαμε μαζί την ιδέα. Ε, είμαστε και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι δίνουμε. Αλλά νομίζω ότι εσύ έχει το θέμα σε αυτή την περίπτωση. Εσύ έβαλε και το αυτοκόλλητο, εσύ ξεκίνησε το να Βρήκαμε ε, όμως πολύ καλούς μετά ε, συνανα, συναναγνώστες <laughs> Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντω. Εγώ ευχαριστώ Ευχαριστώ και για την φιλοξενία και για όλα Λοιπόν αγαπητοί ακροατέ, ακούσατε τη γνώμη μας για τον κρυφό πυρήνα των ερυθρών ταξιερχιών του Δημήτρη Μαμαλούκα Να ευχαριστήσω και πάλι την ιό που είναι μαζί μας και ευελπιστώ ότι θα είναι μαζί μας και σε επόμενα εξ λίμπρις Με τα χαρά έτσι. Ραντεβού τώρα στο επόμενο άρθρο σου στο Στήλε Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε ε, βέβαια, ή στο spoiler alert όπου... Είχε στο σπο... Ναι, γιατί και δύο γράφουμε και κάποια άρθρα στο spoiler alert, με το ξεχνάμε και αυτό. Ε, να το διαφημίσουμε. Έτσι, έτσι, όχι καλά κάνουμε, γιατί χρειάζεται να τα λέμε. Τα... τα καλά πρέπει να λέγονται. Ωραία, καλό σας βράδυ από μένα και καλές αναγνώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί ακροατές. Σας χαιρετούμε. Γεια σα. Thank you